101,5 FM ΣΤΕΡΕΝ Τι έγινε ρε παιδιά yeah! Μια ερωτική αισθησιακή αισθηματική ρομαντική μα απ' όλα πάνω σοβαρή εκπομπή στην εποχή της uh, The Great Greek Dispatch The praise, Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell but i won't back down gonna stand my ground won't be turned around and i'll keep this world from dragging me down gonna stand my ground curious mou giri kalisa simera back down There ain't no easy way out. Στους 101,5 είσαστε και σήμερα e. I. Will stand my Συντονισμένοι Δια την καθιερωμένη uh, ματιά mm -hmm. Την Life in Style ματιά στην ενδοχώρα Δια να ρίξουμεν, να την καθιερωμένη ματιά αλλά να προσέξουμεν τι θα είπωμεν αλλά και τι θα ακούγεται εσείς για να μην εκνευρίσουμε road, Τους γερμανοτσολιαδάκους You know A man of honor, to... Λοιπόν κυρία μου και κύριέ μου Νέες φατσούλες Νέοι σωτήρες Τελικά σαν ταραπανάκια I να δεν ποτέ Κυρία μου και κύριέ μου ένα νέο ραμολί, σωτήρ ε, και αυτός Τι έχει περάσει από αυτό τον τρόπο, ρε παιδί. Τέλος πάντων, στην κυβέρνηση αυτήν της εθνικής, ε, εθνικής κυριαρχίας Την οποία στηρίζουν με συνένεση Την αυτή, που με την ψήφος σας είναι εκεί που είναι είναι υπουργός επικρατίας και στενός συνεργάτης του κυρίου Παπαδήμου Και ξεκαθάρισε κυρία μου και κυριέ μου oh, Πως η κυβέρνηση Παπαδήμου θα λάβει νέα μέτρα And... Αν το επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον oh. Το δημόσιο συμφέρον κυρία μου και κυριέ μου Είναι αυτό το οποίο σκέφτονται αυτοί oh. Ή αυτό το οποίο τους διατάζουν τα αφεντικά τους να επιβάλλουν you... Ο κύριος αυτός λοιπόν ονομάζεται πώς ονομάζεται κάτσε Σταυρόπουλος ένα ραμμολί λιμών εθνικών καθήκειων ε, συγγνώμη κάνει και αυτός το εθνικό του καθήκειον καθήκων. και ξέφρασε την απόφαση της κυβέρνησης να λάβει νέο πακέτο μέτρων, κοίταξε να δεις τώρα καλά η Μέρκελε έχει τα πίσω της, της... τι έχει αλλά και ο Σταυρόπουλος ναι, θα λάβει νέα μέτρα λέει Και όταν μια κυβέρνηση έχει ψήφο εμπιστοσύνης Μπορεί να κυβερνήσει όσο έχει την ψήφο εμπιστοσύνης Καταλαβαίνεις που σου το πάνε λάου λάου Πουθενά λέει στις προγραμματικές δηλώσεις είπε αυτό το Ραμόλη; Δεν υπάρχει ημερομηνία εκλογών Του τέστην; Ελληνέζε μου θα μου πει τι να τις τι εκλογές Λέμε τώρα για τις δηλώσεις τους μόνο; Δεν λέμε τώρα να Λέμε για το, για το θράσος τους Λέμε ότι δεν, δεν πια Έχουν πετάξει κάθε ίχνος τσίπας him, him. Και όλα αυτά γιατί run. Γιατί τρία πατριωτικά κόμματα Στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση Το λαός, η νέα δημοκρατία Και φυσικά το σοσιαλιστικό Πασόκ Υπάρχει ένας χορός ε, δημοσιεύσεων στον διεθνή τύπο ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μεταφέρει τις πληρωμέ... τα πληρωμένα τα μελούμενα αλλά και να παίζει το ρόλο του τέλος πάντων Ή να σκιάζει ή να υποστηρίζει Παίζοντας και αυτός το ρόλο του στη διεθνή διακυβέρνηση yeah. Λοιπόν κυρία μου και κύριέ μου Το, το New York Times yeah. Ακούστε τώρα το περιγράφει λοιπόν σε άρθρο Είναι, είναι, είναι τραγικό να γράφουν τώρα τέτοια πράγματα yeah τόσο μεγάλη δημοσιογράφηση, τόσο μεγάλα έντυπα ένα Σάββατο βράδυ λέει το άρθρο, δεν σας τα μεταφέρω, δεν σας τα λέμε εμείς αυτά το άρθρο τα γράφει η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ σύμφωνα λοιπόν με το σενάριο μετά από εβδομάδες φημών κάποια Κυριακή βράδυ ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πως η χώρα εγκαταλείπει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και πω θα επιστρέψει στο εθνικό της νόμισμα αλλά, αλλά Αυτό θα προκαλέσει μεγάλη αναταραχή Οι άνθρωποι θα κάνουν ωραίες έξω από τις τράπεζες για να πάρουν τα χρήματά τους Αφού η αξία του νέου παλαιού νομίσματος, δηλαδή της δραχμής Θα έχει υποτιμηθεί κατά 60% σε σχέση με το ευρώ Τα δάνεια προς τη χώρα μας θα παγώσουν Οι δανειστές δεν θα έχουν καμία εμπιστοσύνη στην Ελλάδα ο κόσμος θα πεθαίνει στους δρόμους, θα τους μαζεύουν με τα καρότσια. Ο Λουκάς Παπαδήμος, ο πρωθυπουργός θα κηρύξει πτώχευση. Move, run, θα επικρατήσει χάος. Την εξουσία θα αναλάβει ο στρατός. Αυτά τα γράφουν κυρίες μου και κύριοι. Η Σοβαρή Times. Και δεν είναι αυτό μόνο Υπάρχει και ένας Λιβανέζος Εντάξει Οι φιλέλληνες Οι πραγματικοί φιλέλληνες του κόσμο Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα Και φαίνονται και από τον τρόπο ζωής τους Και από τις δηλώσεις Το ότι είναι αν θέλει να ο... ο Φουάντ Ατζαμί ατζαμίς. Ο Φουάντ ατζαμίς. Εντάξει φαίνεται από το γραφτό του Εδώ θα μου πεις δεν βρίσκεις Έλληνες φιλέλληνες Θα βρεις Λιβανέζους Οι οποίοι μπορούν να γράψουν και άρθρο στο Newsweek Φοβού τους Έλληνες και χρέος φέροντες Γράφει ο Λιβανέζος be... Βέβαια am... Τι να σου κάνω εγώ Λιβανέζε μου Ο, On ο συνεργάτης λοιπόν του Αμερικάνικου περιοδικού Newsweek oh, oh, Με τίτλο Φοβού τους Έλληνες και χρέος φέροντες τους λόγους που κατά την άποψή του οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση και στην ουσιαστική της χρεοκοπία Δηλαδή πρέπει να έρθει ο Λιβανέζος Φουά Ατζαμής Φουάτ πως διάολο τον λένε Να μας πει ποιοι ήταν οι λόγοι που οδηγήθηκε η Ελλάδα στη χρεοκοπία Να το εμπεδώσουμε κι εμείς Κατάλαβες Διότι οι αρχαίοι Έλληνες λέει ο Ατζαμής Δεν τοξάστηκαν για το εμπόριό τους το απαξίωσαν τόσο ο Πλάτωνας όσο και ο Αριστοτέλης. Κατάλαβες. Οι άλλοι, δηλαδή ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης δεν έκανε εμπόριο και οι άλλοι ε, τους έριχνε το μάνα εξ ουρανού ο Εβραίος τότε Λιβανέζος θεός και το τρώγαν Λοιπόν, άκου τώρα. Τι γράφει αυτό το Σούργελο. Οι πολίτες άφηναν στα χέρια των μετοίκων και των ξένων το εμπόριο. Αυτό βέβαια στην αρχαία Αθήνα είναι αλήθεια. Οι Αθηναίοι δεν έκαναν τέτοια πράγματα Ήταν υποτιμητικό για έναν Αθηναίο Αλλά όμως Προσέξτε πως το συνδέει Γι' αυτό οι Γερμανοί τραπεζίτες ανησυχούν Όταν οι πολιτικοί της Ελλάδας Αντλούν έμπνευση από τα έπι και τους αρχαίους ήρωες Έλα ρε φουά Μη μας τρελαίνεις Για την ειρωνία του θέματος, γιατί τώρα μένω λίγο σε αυτό το σούργελο, ε, εντάξει, και τι άλλο να κάνουμε. Να πούμε πάλι τις δηλώσεις των Ραμολημένδος και των Γερμανοτσολιάδων, εντάξει η αρχή, λοιπόν, για την ερμηνεία του θέματος, το μόνο κομμάτι του παρελθόντος της ιστορίας της Ελλάδας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για το πώς κατάφεραν οι Έλληνες να ακμάσουν ως έμποροι ή μεταπράτες ήταν η περίοδος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά μας λέει ο Φουάτ Ατζαμί, ο Ατζαμής, αυτό το Σούργελο, ο οποίος τις προάλλε έλεγε ότι και αυτό και οι όμοιοι του, ότι δεν κατοικούσαν Έλληνε επί Οθουμενική Αυτοκρατορία εδώ παρά κάτι υποτακτική Σλάβη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι ακριβώς. Τώρα οι υποτακτικοί Σλάβοι που κατοικούσαν επί Οθουμενική Αυτοκρατορία στην Ελλάδα έγιναν Έλληνες. Γιατί έτσι το συμφέρει. Εδώ θα μου πει εξοδερεμή που στα λέει αυτά. Σε ενοχλεί που στα λέει ο Φουάτα Τζαμίς. Τέλο πάντων. Οι Έλληνε λοιπόν για να γνωρίζετε ρετούβλα αναζήτησαν γρήγορα ένα δικό τους κόσμο πέρα από τις διευκολύνσεις των Οθωμανών ακούστε τώρα και όσο ήταν υποταγμένοι έγιναν περισσότερο ρομαντικοί οι Έλληνες, οι πρώην Σλάβοι που τους έλεγε ο ίδιος και η παρέα του Σλάβου είχα χάσει την επαφή με τον κλασικό με τον κλασικισμό με τον κλασικισμό που δοξάστηκε, ερε κλάσιμο που θέλεις τον εγκέφαλο τέλος πάντων και οι φιλέλληνες, ακούστε τώρα τους τροφοδοτούσαν με μια αίσθηση ιδιαιτερότητας Οι φιλέλληνες Ποιοι φιλέλληνες θα μας πεις ρε Φουατ χαζαμί Βέβαια Εντάξει αν πούμε τώρα Καμιά κουβέντα βαριά Θα θεωρηθόμεν εθνικό παράφρονες Αλλά πρέπει να την πούμε, Τι να κάνουμε Να μιλάμε και έτσι δηλαδή Για να ικανοποιώμεν και των γερμανοτσολιάδων Το αίσθημα Α... διότι εσείς που ακούγετε πρέπει να ακούγετε καλώς me, me, λοιπόν, τέλος πάντων ο αρθρογράφος be, για να μην σας κουράσω κάνει αναφορά στο Γιώργο Παπανδρέου εκεί ήθελε να καταλήξει ο άνθρωπος χάλευε τώρα τι πήρε yeah. Και στον Οδυσσέα Κατάλαβες δηλαδή συγκρίνει τον Παπαντρέο Και τον Οδυσσέα so my... Είμαστε σε μια δύσκολη Λέει οδύση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα Και ο Ο κύριος Ο κύριος Ατζαμής, ο κύριος Ατζαμής... <laughs> Τι άλλο θα δω λέω... Ο κύριος Ατζαμής Λοιπόν hey baby, on... Ο οποίος προέρχεται από μεγάλο πολιτισμό Είναι Λιβανέζος ο άνθρωπος Μιλάμε τώρα, εκεί έχουν γαλάζιο αίμα, όπως γνωρίζετε Μας ε, ενημερώνει ότι καιρός είναι τώρα να συνειδητοποιήσουμε εμείς οι Έλληνες Αφού μας θεωρεί Έλληνες ο Ατζαμίς πια, να λέμε και εμείς τον εαυτό μας Έλληνες Είναι λέει καιρός να συνειδητοποιήσουμε πως η πτώση μπορεί να είναι και επιλογή Να επιδείξουμε γνωρίστε Από παντού Από πού παντού, παντού Λοιπόν, ναι, ναι, ναι Μισό λεπτά Από, από πού τα παίρνει Θα σου πω από πού τα παίρνει Ο Ατζαμής, λοιπόν είναι, Τα παίρνει από το ίδρυμα Χούβερ Από το ίδρυμα Ροκφέλλερ Δεν τα λέω εγώ αυτά ο ίδιος τα λέει Λοιπόν θέλετε τώρα να κάτσουμε να αναλύσουμε Τι είναι το ίδρυμα Χούβερ Ή το ίδρυμα Ροκφέλλερ Και βέβαια η, η απορία Παράμενει καλά Η New York Times και αυτή να πούμε είναι σε άλλα Εδώ ας πούμε στην Ελλάδα Έτσι έχουμε άλλους New York Times Λέγονται νέα, βήμα, έθνος Όπως και αν λέγονται Πώς διάολο, όταν αυτοί σου στείλουν αυτά τα κόλπα, πας και αγοράζεις για το DVD, πας και τους αγοράζεις αυτές τις ε, κολοφυλάδες. Για ποιο λόγο. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν μας στολίζει αυτό το πουλιμένο τομάρι, Μάρι, διότι να, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι ένα πουλιμένο το Μάρι, το οποίο έχει αποποιηθεί την πατρίδα του, λοιπόν τα παίρνει χοντρά και εκτελεί τις εντολές που του δίνουν. Ε, ε βέβαια καταλαβαίνεις τώρα Εκεί είναι και, παίζει και το Είναι και Μαυρούλης Έχει και στείλει στην εφημερίδα Κοίταξε τη δημοκρατική που είμαστε Και τους μαυρούλιδες τους έχουμε εδώ και γράφουν Είναι λοιπόν ένα πολυμένο το Μάρι Αυτός ο Ατζαμής Ο Λιβανέζος Για την πατρίδα του που την εξέσκησε Ο Ι.Ε. που έχει Εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς δεν κάθεται να γράψει το τομάρι να, κάνει, να, να γράψει τίποτε για τη Λιβύη σας μιλάω δεν κάθισε το τομάρι να γράψει τίποτα για τους χιλιάδες νεκρούς γιατί τους χιλιάδες νεκρούς τους δημιούργησαν τα φωτεινά Κάτσερε το μάρι και γράψε τίποτα για τη Λιβύη και άσε μας εμάς να, έχ, να είναι επιλογή μας αν θα πηδήξουμε στον κρεμό. Αλλά βέβαια με τους κυριούλιδες και τους πρώην που μας κυβερνάνε αυτή τη λιστοσημωρία όλοι. Πώς να μην γράψουν και οι New York Times, πώς να μην γράψουν και οι Βατζαμίδε και ο ένα και ο άλλο, όταν Σιμίτιδε, Καραμάνίδε, Παπανδρέηδες ταχώναν χοντρά! Στη New York Times και στις άλλες τέτοιες κολοφυλάδες για να γράφουν για τα χρηματιστήρια για όλα αυτά οι ίδιοι τα χώνανε σε αυτές τις φυλάδες εκατοντάδες εκατομμύρια χδραχμές και ευρώ ανάλογα σε ποιο νόμισμα ήμασταν yeah, Κατάλαβε σε ελληνέζε μου oh, boy, true, okay. New York Times, και... yeah. εντωμεταξύ μέχρι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας λυπήθηκε μας λυπήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Ελληνάρα μου Κλείσε λέει τους οργανισμούς Και προχωρήστε σε απολύσεις λέει ο Τόμψεν Γιατί ο λαός δεν αντέχει άλλους φόρους Ο Τόμψεν τα αυτά Κατά τη γνώμη μου είπε ο Τόμψεν Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για, για οριζόντιες Κάθετες, πλάγιες, διαγώνιες, περικοπές deep... Μέχρι και το και ο Τόμψεν μας λυπήθηκε Αλλά αλλά, κυρία μου και κυρία μου, ο Βενιζέλος, ξέροντας ότι το ξύλο δεν θα το φάει από αυτούς που μέχρι τώρα ξεσκίστηκαν και πλήρωσαν Θα το φάει από τους δικούς τους Επιμένει Ο δημόσιος τομέας να βγει αλόβητος από αυτή την κατάσταση Όχι εμείς, δεν το λέμε εμείς, ο Τόμψεν το λέει Αλλά ξέρει ο Βενιζέλος γιατί επιμένει Θα θυμόσαστε πολύ πολύ καιρό πριν πετάξει ο Παπαδρέου τη λέξη δημοψήφισμα και φέρει αναταραχή στην παγκόσμια κατάσταση <Τι> Θυμόσαστε ότι αυτή την, ε, τη λεξούλα την πέταγε ο Καστανίδης τα λέγαμε έτσι διότι αυτή πάντα σου λένε την αλήθεια και πάντα κάποιοι ή κάποιος κάνει το λαγό για ό,τι επέλθει Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε το κυβερνητικό στέλεχος να κάνει ανώνυμη διαρροή στο πρακτορείο Dow Jones Newswires και αυτό το ανώνυμο, το ανώνυμο ανώτατο κυβερνητικό στέλεχο κάνει αυτή τη διαρροή η οποία είναι διαρροή σοκ έτσι, για την πραγματική οικονομία διότι λέει το ανώνυμο ανώτατο κυβερνητικό στέλεχο το 2012 θα είναι το 5ο συνεχόμενο έτος αρνητικής ανάπτυξης δεν έχει ξανασυμβεί σε χώρα λέει του αναπτυγμένου κόσμου αυτά τα λέει το, ανώ, το ανώνυμο ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος ο Λοταχός λέει στο 10% του ΑΕΠ το για εφέτος. Πάει τελείως ο αναθεωρημένος στόχος του 9%. Η οικονομία λέει ο Μάγκας. Μπορεί να συρικνωθεί περισσότερο από μείον έξι φέτο έναντι εκτιμήσεων τη κυβέρνηση που ήταν 5,5. Σοπάρε, παιδί μου. <Κι> δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη, οι τράπεζε δεν δανείζουν, η ανεργία αυξάνεται, οι άνθρωποι εξοδεύουν μόνο για τρόφιμα, η αγορά έχει στεγνώσει εντελώ, λέει το ανώνυμο ανώτατο κυβερνητικό στέλεχο. Ο ίδιο πολιτικό λοιπόν που είχε στόχο να μα ενημερώσει, προσέξτε τώρα. Λέει ότι πολύ γρήγορα κάει και ο αναθε... αναθεωρημένος στόχος για έλλειμμα στο 90% του ΑΕΠ Αλλά πρέπει να προσέξουμε τις δηλώσεις και να τις μεταφέρουμε αυτούσιες <Ρι> ε, Σας τις μεταφέραμε μάλλον αυτούσιες Sunrise. Διότι όταν διαραίουν αυτοί κάτι Days Κάποιο σκοπό έχουν through. Αυτοί οι λαγοί που βγαίνουν μπροστά Και τα διαραίων ή ανώνυμα Ή με τη μουτσούνα τους Δίπλα στον καψί εκεί Στα yeah. μεγκατσάνελε και τα λιμάν και τα λοιπά. Mm -hmm. Κάποιο σκόπο έχουν mm -hmm. Γιατί αυτός τώρα έκανε mm -hmm. Αυτή την διαρροή mm -hmm. Γιατί την έκανε mm -hmm. Για ποιο λόγο την έκανε mm -hmm. Τι χορός και αξίματος είναι αυτός mm -hmm. Μέσα έξω όταν έχεις ακόμα καλά Εντάξει αφού υπάρχει άνθρωπος και ακούει τον Κολουτούμπα Τον Καρατζαπέρνη Να του λέει ότι Απ' τα ολότελα καλό είναι και το μισό πιάτο που έχουμε να φάμε Εντάξει Δικό του πρόβλημα είναι η λογική του Αλλά δεν θα σκιάζεσαι ακούγοντας τον Καρατζαπέρνη Αλλά το θέμα είναι το εξής τώρα ε, Γιατί γίνεται αυτή η επίθεση Για μια ακόμα φορά μέσα από μέσα και απ' έξω. Ποιο να ξέρει γιατί. Μη στεναχωριέσαι όμω σε ελληνέζε μου γιατί οι Ολλανδοί σε τρει μέρε θα σου πετάξουν την έκθεση προτάσεων του κτηματολογίου Οι εμπειρογνώμονες του Ολλανδικού κτηματολογίου που βρίσκονται στην Αθήνα Τελικά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έδειξε μάλλον και η ιστορία των τελευταίων χρόνων Δεν υπάρχει Έλληνας ικανός να διοικήσει, να κάνει κάτι Ή υποτακτικός θα είναι στυλ Παπαδήμιο, ή θα είναι Φούχτελ, Μούχτελ, Ράιχεμπαχ Εδώ τώρα στο κτηματολόγιο έχουμε Ολλανδούς Πρόσεξε Παρακαλώ around, Ευχαριστώ πολύ Δεν υπάρχει κανένα Δεν υπάρχει κανένα Παντού είναι τεχνική σύμβουλη βοηθή Ήρθαν τεχνογνωσίες και τα λιμπάν και τα λιμπάν Και να κάνουμε και μια ερώτηση Μια ερώτηση αν μπορεί να μας απαντήσει Αν μας ακούει κανένας που ασχολείται με την τέχνη Νομικός ή οτιδήποτε άλλο <Ρι> Τα κατατόπους ε, υποθυκοφιλάκια υποθειοφυλακ... υπάρχουνε ή τα μαζεύουνε okay. Δεν ξέρω μήπως κάποιος που γνωρίζει μπορεί να μας ενημερώσει <Ρι> Τα υποθηκοφυλάκια όπως τα ξέρατε υπάρχουνε Οι εμπειρογνώμονες λοιπόν Της ε, Γκαμπάστερ Το διάστερ ε, International που ανήκει στον Ολλανδ... Στο Αλανδικό κτηματολόγιο Βρίσκονται στην Ελλάδα Στο πλαίσιο της ευρύτερης τεχνικής βοήθειας Που δέχεται η, βο... η Ελλάδα Από την ομάδα δράσης της Κομίσιο Τόση βοήθεια ρε παιδιά Εδώ έπρεπε να... να κουλυμπάμε Σε χρυσές πισίνες Και να τρώμε με χρυσά κουτάλια όσους φιλέλεινες που πέσανε πάνω μας τα τελευταία δύο χρόνια να μας βοηθήσουν maybe, maybe και βέβαια μην ξεχνάτε ότι το κτηματολόγιο okay. είναι ήδη περασμένο σε ολλανδικά χέρια ή κάμνο λάθος Ο Γιούκανες Χάν, Γιούκανες Χάν, έτσι ας Τι θα ακούσεις τώρα; Με τσουκαρούμπαλους και σκορδο τέτοιος; Θα ακούσεις τέτοια όνομα; Ο Γιούκανες Χάν είναι ε, αρμόδιος επίτροπος για θέματα περιφερειακής ανάπαυδικής. Και αποκάλυψε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει ευρωπαϊκά κονδύλια 3,5 δις ευρώ εξαιτίας της καθυστέρησης χιλίων έργων που εντάσσονταν στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Ρίβιν Ρίβιν Δεν τα πρόλαβαν αυτά να τα μασίσουν Γιωχάνες, οπότε και να τα ζητήσεις πίσω, καταλαβαίνεις. ο Γιωχάνης παρακαλώ όχι μη, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό θα μεταφέρουμε ό,τι μα είπατε γιατί λέει ρωτάει ένας τηλέφωνος είναι μη, δεν μπορούμε να πούμε αυτό που είπατε ε, ο Χρυσοκοίδης πάει και τρέχει και ψάχνει να κάνουν επενδύσεις εδώ yeah. και τα λιμάν και τα λιμάν και τα λεφτά που υπάρχουν εκεί μέσα τα λεφτά που υπάρχουν εκεί μέσα είπαμε είπαμε yeah. φυσικά και είναι αυτό που είπατε αγαπητέ τηλεακροατή yeah. πρέπει λέει ο Γιουχάνες Χάν yeah. να, δι να διοχετευτούν 200 εκατομμύρια, 260 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων αυτών ούτως ώστε να προλάβει τις σχετικές προθεσμίες η Ελλάδα Έλα Έλα έλα Και ο Χρυσοχοίδης εκτός από τα άλλα βγαίνει και μας μιλάει για καινούριες επενδύσεις που θα φέρει εδώ ξέρω εγώ τι Κινέζους Κογκολέζους, τι θα φέρει Αλλά και φυσικά ποιος να ασχοληθεί τώρα με αυτά φίλε μου αυτοί έχουν πρόβλημα τώρα πως θα ανασχηματίσουν τα κόμματά τους Πως θα πάνε στις εκλογές επόμενες Χάλευε τώρα πως θα γίνουν εκλογές Αλλά λέμε Το πρόβλημά τους είναι λοιπόν Αυτό Και βέβαια σε αυτό το προβλήματα που έχουν τα εσωκοματικά Προστίθεται πως θα φάνε και τα 3,5 δις Κατάλαβες ε Το πιάσες. Μας έφταναν όλα κυρίες μου και κύριοι μου, Και όλοι αυτοί οι σωτήρες Παλίοι καινούργοι Έχουμε τώρα και τον καινούργιο κυβερνητικό εκπρόσωπο Τον καψί Εκ, οικογένεια, εκ, εκ, εκ της οικογένειας των καψέων Άρα δημοκράτες Μπαμπάς Γιος ε, στο Μεγκατσάνελε Ο άλλος γιος στον οργανισμό Δολ Τον σούταρο ψυχάρης καταλαβαίνετε γιατί Όταν σουτάρουνε κάποιοι από το Δολ δεν τον υποβαθμίζουνε, τον αναβαθμίζουνε. Καταλαβαίνετε τους λόγους. Αυτός που σε κυκλοφορία πήγε όλες τις εφημερίδες του Μπάντο, του Γόλ είναι τώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τέλος πάντων αυτά δεν έχουν καμιά σημασία. Έξυπνος είναι ο άνθρωπος. Έκανε για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά μας έσπιαξε και ο καψίς. Αν δεν υπογράψουμε λέει τη συμφωνία θα βρεθούμε εκτός ευρώ. Ε, να σε σκιάζει τώρα ο Φίχτεν Μούχτεν και ο Ατζαμίς, να σε σκιάζει και ο καψίς. Να σε σκιάζουν οι New York Times. Να σε σκιάζει ο Καψής. Do, τα τρία κόμματα, λέει, που υπογράψαν έχουν δεσμευτεί σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε, λοιπόν, υπογράψτε τα πάντα για να μην βρεθούμε εκτός ευρώ. Το θέμα ελληνέζεμο είναι μην βρεθείς εκτός ευρώ έτσι και βρεθείς εκτός ευρώ την πάτησες. Την πάτσε σου λέω, πατικοτά. Γιατί μόνο και μόνο που στο λέει ο Καψής... Πρέχοντας έπρεπε να βρεθείς εκτός ευρώ Και όλοι αυτοί οι άλλοι σωτήρες Μόνο και μόνο που σου το λένε αυτοί Έπρεπε με, με, με άλμα Πώς το λένε αυτό που κάνω μπίμον Εκεί 9 μέτρα πόσο είχε επιδείξει ο μπίμον, Να πηδείξεις εκτός ευρώ Και εκτός αυτής της Ενωμένης ΕΕ, Ευρώπης Που φάνηκε τελικά Φάνηκε μέχρι και η τελευταία κότα Είδε ότι βάζοντας μπροστά Το σούργελο που το κυβερνούσαν εδώ Ελλάδα Τελικά το πρόβλημα είναι δικό τους και όχι φυσικά της Ελλάδας. Μόνο και μόνο που το λένε αυτοί, με ένα τεράστιο άλμα, έπρεπε να τους δείξουμε τα οπίσθιά μας ή τέλος πάντων αυτό που έδειξε ο Καραϊσκάκης ε, την ώρα που πολέμαγε εκεί στα... Αυτό έπρεπε να τους δείξουμε. Μόνο και μόνο που το λένε καψίδες και άλλοι κάποιοι τέλος πάντων σωτήρες. Αλλά όλα εδώ πληρώνονται, φίλε μου. Όλα εδώ πληρώνονται. Παρακαλώ. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι να Εντάξει, μη... να σου πω κάτι Εντάξει, έχεις δίκιο, δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο not... Αυτά που τα είχε ο Καραϊσκάκης μέχρι το γόνατο Και εμεί λέει εδώ ο τηλεαχροατής Είμαστε δεν Αυτό... Αλλά τι να κάνω not... Μη λες τέτοιες κουβέντες, Θα πάρει ο Γερμανοτσολιάς not... <laughs> not... Πάντως ε, να σε ενημερώσω Και σε ένα και τους άλλους φίλους που ακούνε Ότι στη ζωή αυτή όλα εδώ πληρώνονται oh. Έβγαλε το time Εξώφυλλο τον Ερντογάν not... Ρε Ερδογάν. Νόμισες ότι θα σ' αφήσει έτσι η Ελλάδα on... Νόμισες ότι θα μείνεις έτσι Και με τίμιες ψηφοφορίες μιλάμε τώρα Όχι που την του το time Του Παπαντρέου Και θα, θα ήταν στο εξώφυλλο Παπαντρέου Αντί για τον Ερντουγάν Έτσι λοιπόν όλα εδώ πληρώνονται Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κυρία μου και κύριέ μου Μισό, ορίστε Έλα Καλώς τον Γεια σου Μπαρμαγιάννη μου, μετά θα σου το βάλω μετά. Να είσαι καλά Μπαρμαγιάννη μου. Λοιπόν, κοίταξε να δει τώρα, Άκου Μπαρμαγιάννη, τι έγινε. Βγάλαν τον Ερντογάν εκεί στο εξώφυλλο, αλλά επειδή όλα εδώ πληρώνονται σε αυτή τη ζωή, με τίμιες ψηφοφορίε, κυρίε μου και κύριε, σκύλο τη χρονιά, στο Time αναδείχθηκε ο Λουκάνικο. Είδε το Time. Εξόφιλο βάζει τον ένα σκύλο Του μαϊμού σκύλο Και μέσα βάζει τον original my... Μπορούμε λοιπόν να υπερηφανευόμαστε the... Για τον λουκάνικό μας Ο οποίος σημαίνει, Έχει αφήσει διαδήλωση για διαδήλωση Που να μην είναι μπροστά στην Αθήνα Και επειδή οι Τούρκοι πανηγυρίζουν think... Να βγούμε και εμείς στους δρόμους yeah. Με μπροστάρισα την Έλληνα Παπαρίζου yeah. Πως μου ήρθε τώρα δεν ξέρω Ποια είναι αυτή Λέγω, Τέλος πάντων Παρακαλώ Τελευταίος Έλληνας Ήταν πραγματικά σκύλος mm. Yeah. Mm. Στήλος ή σκύλος mm. τελος mm. Κακό mm. αυτό Τέλος πάντων mm. Καλό αυτό Καλό καλό, Ευχαριστώ πολύ mm. Τελευταίος Έλληνας mm. Σημειώνει τηλεοκρατής Ήταν ένας πραγματικός σκύλος mm. Σκύλος της χρονιάς λοιπόν Αφιερώματα ολόκληρα Στο Λουγάνικο Για να δείτε Ότι δουλεύουνε όταν έχεις αξία Όπως ο λουκάνικος Ανακηρύσσεσαι και σκύλος της χρονιάς Έλληνα της χρονιάς Θα αναδείξουμε κανέναν Α, τον έχω τον Παρακαλώ η πέτρη σα των 300 εάν είναι αρωμαντικό, είναι αύρομο σα πουνο, τι και me. <laughs> πω, πω, πω, πω, πω. <laughs> Να το μεταφέρω έτσι αυτό Το μεταφέρω αμέσως swear. Λοιπόν τι είπε ο άνθρωπος Εγώ θα σας το μεταφέρω τώρα Αν πίνετε καφέ απομακρυνθείτε από τον καφέ σας Είναι υπέρ της σαπουνοποιήσεως Των 300 Βρωμο, Για να γίνει βρωμοσάπνο Για να πλένουν οι φαντάροι στο στρατό Τα πόδια πριν τις πορείες Που μυρίζουν μέσα σαρβίλες Άπα, Σας προειδοποίησα έτσι Θα μου πεις τώρα πως να κάνουν αρματικό σαπούνι αυτοί Τι ε, μιλάμε για ξύγκια τώρα για πετσιά τώρα Πετσιά άτιμα πετσιά Πού να βγει εκεί αρωματικό σαπούνι. Τέλος πάντων κυρία μου και κύριέ μου Μπορείστε παρακαλώ Καλώς το με Καλά Καλά Ναι. Δεν τους χρειάζεται τίποτα. Τίποτα. Καμία τσίπα δεν έχουμε, Καμία. Έτσι. Δεν είναι πια, δεν έχουν πέσει τα πάντα. Ρε. Έτσι. Σωστά. Σωστά. Όπως το λέω. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί ξέρουν με ποιους έχουν να κάνουν. Εντάξει. Έχουν τα πάντα στα χέρια τους Να σε καλά του. Ναι. Τα κάναν και παλιά, λέω, φίλους μας οδηγούν, Αλλά κρατάγαν και τα προσχήματα Ή δεν φαινότανε Τώρα πια που δεν φοβούνται τίποτα Και τα έχουν όλα στα χέρια τους Πλέρια και, και εδώ μέσα με τους υποτακτικούς Και έξω τα κάνουν φανερά Χωρίς ίχνος τσίπα, Πού να τη βρουν την τσίπα Όμως κυρία μου και κύριέ μου Θα γίνουν εκλογές Βεβαίω θα γίνουν εκλογές Σας το λέω εγώ δηλαδή Γιατί δεν το λέω εγώ επειδή μου ήρθε τα λέει... Ο Ραγκούσης. Ναι. Κάλπες θα στείλονται από εδώ και θα εξής μόνο στα κόμματα. Yes. Κατάλαβες. Yeah. Λέει κάλπες αλλά μόνο στο Πασόκ. Yeah. Η εκλογή του επόμενου αρχηγού θα πρέπει να γίνει με κάλπη, λέει ο Ραγκούσης. All... Είδες λοιπόν. Εσωκοματικά εκεί μέσα τα okay. βλέπουν τις κάλπες. Yeah. Θα μου πει τώρα και να σου στήσουν οι κάλπες τι θα γίνει. Εδώ τώρα σου φτιάξανε γκάλωπ. Άκου να δεις γκάλωπ που σου φτιάξανε. Oh. Που πρώτο σε δημοφιλία είναι ο Κουβέλης. Yeah. Με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Στο περνάνε σιγά σιγά κι αυτό yeah, Νομίζεις ότι θα αργήσει να γίνει κι αυτό αν χρειαστεί Είναι τα υπερόπλα του τα κρυφά, τα μυστικά αυτά you know Όλοι οι εξουσιαστέ πρέπει να έχουν ένα δημοκρατικό πρόσωπο ρε παιδί yeah. Και, και διε αριστερό προφίλ You understand me, α? Yeah. Yeah. Σε υποταχτικός της αδοιανέτας διαμαντοπούλενας προ-εμπρίτανες μίνησε μίνισε τέσσερις φοιτητές διότι ήθελαν πολι πολιτική κουβέντα ενώρα μαθήματο καταλαβαίνετε τώρα τι σεβασμό ενέπνεε αυτός ο καθηγητής ο οποίος έκανε μίνηση τους τέσσερις φοιτητές γιατί έκανε ήθελαν πολιτική κουβέντα. Ο Ιωακίμ Γρυσπολάτσις ο ο Ιωακίμ που έχει το ελληνικότατο όνομα Ιωακίμ Γρυσπολάτσις φτάνει στα άκρα του την κόντρα με μέλη του συλλόγου φοιτητών του Ιδρύματος διότι, διότι, διότι Έγινε γνωστό πια ότι ο Γρησπολάτσης κατέθεσε μήνυση εναντίον όπως είπα, με των τεσσάρων φοιτητών με τα τα οποία διαδραμα... για τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια ε, μιας ώρας διδασκαλίας από τον Μπρόιν Πρίτανη. <Και> λοιπόν, ένας από τους φοιτητές που έχει μηνύσει ο Γρησπολάτσης όπως γνωρίζει όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ένας από τους κύριους εκφραστές είπε ένας ε, της εκπαιδευτική μετα μεταρρύθμισης και της πολιτικής του υπουργείου για την οποία έχει εναντιωθεί, στην οποία έχει enantiothi όχι μόνο το φοιτητικό κίνημα όπως καταλαβαίνετε τώρα ο υποτακτικός και ε, τέτιος εδώ θα βρεις όσους θέλεις έκανε μήνυση στους φοιτητέ. έκανε μήνυση ο γρίспоλατζι εκεί που ξεχνάσω ότι ήταν το κάστρο του Πασόπ και είναι ναι λοιπόν, α, ναι ναι ναι ναι τώρα ένα ναι ε, ναι Είχαμε πει εδώ ναι ναι Και για ναι ναι εκεί ναι ναι ναι ναι ναι για να πάνε να οι, οι, οι ναι ναι τους και μπροστά τα λεφτά Γιατί έτσι έλεγε ο νόμος Τι να κάνουμε Μην ξεχνάς εκεί μεγάλε Ότι ήταν το κάστρο Όπως το λέγανε Καταλαβαίνεις τώρα <σ法><σ法><σ法> Αυτά όλα Βέβαια γρησπολάτσιδες Και τέτοιοι υποτακτικοί Και κυριούλιδες παπαδίμι Υπάρχουν πολλοί εδώ μιλάμε τώρα Να σου μεταφέρω μια είδηση Και να το μεταφέρω έτσι Να χρησιμοποιήσω μια ελληνική Όπως τα έλεγε και ο που Πήρε χθες ε, πεζοδρομίου Εξαιρουμένων των πινελικίων Τα οποία φάγαμε εις τέλος Και των ευχών που μας έδωσε ε, Να στο μεταφέρω Μέχρι και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Τον τούρλωσε τον ποπό του Στους ουβρεούς Διότι πρόσεξε τώρα Και θα σε, θα σε προέτρεπα επειδή διαθέτεις Ιντερνέδιο να τα ψάξεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έφερε τον Αρχιφέρνη τον αρχιραβίνο του Ισραήλ σε κοινή διακήρυξη αδελφικών σχέσεων. Αχρίνη μίνα αδέλφια... Τώρα έγινε αδελφός ο, ο, ο, ο, ο Έλλην, ο Ορθόδοξος ο, ο Αρχιεπίσκοπος με τον Αρχιεραβίνο <Κι> και πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου τελετή συνυπογραφής κοινής δήλωσης μεταξύ του Χρυσοστόμου και του Γιώνα Μέντζερ, Γιώνα Μέντζερ. <Κι> Αυτό έγινε στις 6 Δεκεμβρίου. Και σε εκεί κάναν και κοινή δήλωση και λέει έχουν αναπτυχθεί νέες αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ της χριστιανικής και της Ιουδαϊκής κοινότητας. Μη με τρελαίνεις, Παπά μην με τρελαίνεις. Παρακαλώ. Αδέλφια. ουβρι. ουβροί. Δεν λέγονται αυτά, κύριε, έχουν νόμο ρατσισμού. Θα το πω Είναι, ναι, ναι, Είναι αδελφές ψυχές οι Ουυυβροί και οι Τώρα. Δηλαδή, και δήλωσε τώρα, άκου τη δήλωσε τώρα ο Χρυσόστομος ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου. Έχουμε μια φιλία προπολών και αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε μια διακήρυξη ούτως ώστε οι δύο λαοί μας να έρθουν πιο κοντά και να έχουμε μια καλή συνεργασία. Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας του διαλόγου. Άκου τώρα στα λέει αυτά ο Χρυσόστομος για να υπογράψει τι υπέγραψει και έχει φιλία πολλά χρόνια με τους Ιουδαίους του και, να, και αυτή η διακήρυξη λέει Βάβει οποιαδήποτε εχθρότητα ή καχυποψία ή οτιδήποτε δηλητηριάζει τις σχέσεις αυτών των δύο λαών. Δηλαδή των Ελλήνων και των Ουβριών. Και τα αποφασίζει αυτά ο Εμ, τυχαία τον λένε Πιμένας. Εμ, τυχαία ε, είναι Πιμένας. Ε, επαναλαμβάνω, τυχαία. Το μετά τον παπάκι, εκεί πως μπορεί να βοηθήσει αυτό το Κυπριακό, αυτή η ιστορία που έκανε στον κυπριακό λαό <Τι> και ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν Κύπρου είπε ότι έχουμε άριστες σχέσεις με την κυβέρνηση του Ισραήλ <Τι> και ξανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο με μια πολύ θετική <Τι> με πολύ θετική θέση της Ισραηλικής Κυβέρνησης και μπλα και μπλά και <Τι> ο Αρχιραβίνος είπε διάφορα και τώρα κοίταξε η εικόνα η εικόνα μιας Ελλάδας Ο πρόεδρος της Κύπρου Πετάει να πάει στο Ψισκοί που βγάζουν τα αέρια Πως διάλογα λένε στην πλατφόρμα Και τον συνοδεύουν τιμητικά Ισραηλινά αεροπλάνα Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Αγκαλιάζεται και συνυπογράφει Σύμφωνα φιλίας και δοξασίας Με τον Ουβριό Αρχιραβίνο Εξουσία Και εκκλησία Σου δείχνουν. Πού είσαι υποταγμένος. Δεν σου το δείχνανε μια ζωή. Δεν πήγαινε αναγκαλιά εκκλησία και εξουσία μια ζωή. Δεν σου δείχνανε. Τώρα λοιπόν, όπως είπε εδώ ο αρχιεπίσκοπος αφού έχουν πολλά χρόνια φιλία αλλά δεν τη λέγανε, τον κρατάγαν μυστικό το δεσμό τώρα που πέσανε και οι μάσκες όπως είπε ένας φίλος πριν στα δείχνουνε όλα καθαρά. Εσύ δεν θες τα καταλάβεις. Να βάλεις και το καθηκάκι στο κεφάλι και να τραγουδάς και το άβαλα και όλα αυτά τα ωραία. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. <Τελος> Παρακαλώ. Τσίτα <Τι> <Λύτερα> πιάτο <κάτω> άλλο. Α, <Τι> ah. Δεν ήθελα να με το... Αυτό μη μου το κάνεις, γιατί μου το έκανες τώρα αυτό το πράγμα γιατί δεν, γιατί, σε παρακαλώ πως. σε παρακαλώ, πως. γιατί μου το έκανες αυτό το mm -hmm. τέλος πάντων, εντάξει, mm -hmm. εντάξει, θα επιμείνω mm -hmm. ότι δεν είναι, δεν λέγεται, δεν αυτοαποκαλείται και δεν παίρνει τυχαία τον το, το τίτλο του πημένα Και αυτός και άλλοι ο, Να σε ενημερώσουμε λοιπόν ότι ο Παπαδήμιος ο, Με συγχωρείτε ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος Έχει και blog Στο government.gr Ε δεν είχε ο Παπαδήμος ποιος θα έχει Μερμπαμίτσος Αναρτήθηκε λοιπόν στο blog του μπλογκάρι κιόλα ο ένας απολογισμός για τις πρώτες 30 μέρες της κυβέρνησης και σύμφωνα ε, με, τις, ε, με αυτά που λέει τις πρώτες 30 μέρες της κυβέρνησης επιτεύχθηκαν σημαντικά πράγματα. Εβραίω σημαντικά πράγματα. Λειτουργεί, λέει ο Παπαδήμος, τώρα ευρύτερης κυβέρνησης κομματικής, διακομματικής, μπλα, μπλα Εξασφαλίστηκε η εκταμίευση της έκτης δόσης, παλαμακίστε των. Ψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός. Ρε παπαδίμο. Εντάξει ρε μου και εσύ πειμένα είσαι σε πρόβατα απευθύνεσαι αλλά τόσο μα, μα τόσο τόσο τόσο άνοους μας περνάς. Δηλαδή εντάξει δεν θα ψηφίζονταν ρε Παπαδί με ο προϋπολογισμός Δεν θα έπαιρνες ρε Παπαδί με την έκτη δόση. Από πού θα παίρνουν τα δανεικά πίσω. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, ναι, πείτε μου λίγο παρακαλώ Ναι Επειδή τελειώνουμε και είχαμε μια πικραμένη κυρία στο τηλέφωνο η οποία ζει στο Ριζοβούνι και της έχουν φάει την ψυχή εκεί χρόνια τώρα δεν προλαβαίνουμε να τα μεταφέρουμε όλα αυτά Τι να κάνουμε Είναι μια από τις Ελληνίδες που έκανε παιδιά να πάνε να υπηρετήσουν εκεί και της κόβουνε και τις συντάξεις και τα λιμπάν και τα λιμπάν Τα έχουμε πει αυτά Ορίστε παρακαλώ Προσπαθούμε Κατάλαβα ναι. Αυτή είναι η άποψή σας Εντάξει τότε καλά κάνουνε και ε, σκύβουν στους εβραίους Αυτό δεν μου λέτε Α, σίγουρα Με κάποιους πρέπει να πάνε οπωσδήποτε Μόνοι τους δεν μπορούνε δηλαδή Προσωπικά πιστεύω ναι ότι μπορούν όλοι μόνοι τους με, και, και, όχι και με τους κογκολέζους από δίπλα ε, Αν θέλετε αυτά επειδή είναι συζήτηση ε, από κοντά δεν ε, ναι. Ναι, ναι μπορούμε να το συζητήσουμε από το τηλέφωνο Καταλαβαίνετε το λόγο Να είσαστε καλά όποτε θέλετε Να είσαστε καλά Ένας φίλος πήρε τηλέφωνο Και ανοίγει μια συζήτηση μεγάλη Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά δεν, δεν γίνεται στα 5 λεπτά που μένουν της εκπομπής. Ορίστε, παρακαλώ. Αμάν, ταλιμπάνισε κι εσύ. Φο, φο, φο. Έχω έναν ταλιμπ... Ναι, έχω... Ναι, ναι. καλός. να πάτε, να πάτε. Έχω έναν Ταλιμπάν του Γιακουμάτου Έχω και έναν Ταλιμπάν της Παπαρίγα <laughs> <laughs> Αυτοί οι δυο δηλαδή είναι Ταλιμπάν Ένας κύριος φίλος εδώ Πήρε τηλέφωνο Και έκανε, έβαλε ένα ερώτημα <coughs> Ένα ερώτημα το οποίο δεν συζητιέται σε πέντε λεπτά Ούτε δι... μέσω τηλεφώνου Ότι <laughs> η Κύπρος είναι μικρό κράτος Και έπρεπε να πάνε ή με τους Αμερικάνους Ή με τους Ρώσους αν θυμάμαι καλά τι μου είπε, Για να βγάλουν τα πετρέλεά τους <laughs> Δηλαδή Μόνοι τους δεν μπορούμε, δεν μπορούμε εμείς οι μικροί οι μικροί γιατί έτσι μας κάνουν να νιώθουμε μικροί να κάνουμε τίποτα μόνοι μας Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση την οποία αν θέλετε μπορούμε να την κάνουμε εδώ να μαζευτείτε και εδώ στο στούντιο και να την κάνετε άνετα να την ακούσει και ο κόσμο. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι μπορούν μόνοι τους Υπάρχουν τα μέσα να ζήσουν οι λαοί μόνοι τους. Έτσι πιστεύω εγώ Προσωπική μου άποψη Βέβαια ε, το ότι μπορεί να συνεργαστεί η Κύπρος ή η Ελλάδα με τον οποιοδήποτε δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει και υποτακτικ, ε, υποτακτικός του δεν είναι εικόνα του Έλληνα ε, Χριστόφια να τον συνοδεύουν τα μαχητικά, τα, τα Εβραίκα δεν είναι εικόνα πως θα γίνει τώρα δεν είναι καν σύμμαχοί μας οι Εβραίοι μην κοιτάτε τι υπογράφουνε οι Παπαντρέιδες και οι Καραμανλίδες και οι Σαμαράδες. Αυτά είναι εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή και για να σου κάνω μια ερώτηση αυτή τη στιγμή στο χιψι μέγα Είναι δυνατόν να έχεις σύμμαχο το, το, το πρώτο βιολί του το το μακελιού στο αραβικό τόξο, όπως διάολο το λένε εκεί πέρα, και με τις αραβικές άνοιξες και όλα αυτά τα πράγματα είναι δυνατόν μουσική αυτά ο παπαδί μου μουσική τι έχουμε τώρα μουσική οι αδελφές του Ελέως έδιωξαν 29 άστεγους τα... τα κάνει αυτά η εκκλησία ο γκλέτσος βάρεσε ένα συνεργάτη του εκεί καλά τον έκανε κάναν πρέζα εκεί στο χωριό μουσική τέλος πάντων, πάντων. δεν προλαβαίνουμε δυστυχώ να πούμε πολλά Α, θα τα κρατήσουμε για αύριο αλλά Αλλά να Εδώ είναι το, τώρα το θέμα Δεν είναι δυνατόν Ο Μπάκιν Μούν Πρόεδρο ε, συγνώμη Γενικός γραμματέας Του Οργανισμού Ηνωμένων Ηνωμένων Εθνών is... Να υπερασπίζεται Σήμερα Τετάρτη, τον ΝΑΤΟ από την κριτική που άσκησαν η Ρωσία, η Κίνα και άλλες χώρες κατά της συμμαχίας και την κατηγόρασαν για υπέρβαση εντολής των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την προστασία των αμάχων στη Λιβύη. Τους έχουν μακελέψει, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή τους έχουν σφάξει ανελαίητα στη Λιβύη. Το ίδιο πάνε να κάνουν τώρα και στη Συρία. Σφάζουνε κόσμο αθώο κοσμάκι, το παιδάκι που πάει στο σχολείο Τον ανθρωπάκο που πήγε να ανοίξει το μαγαζάκι του Και δεν έτυχε άλλο την πίνα, Τους φάζουνε Και ο οργανισμός αυτός υπο τους υποστηρίζει και φυσικά η πρώτη του δήλωση του Μπακινμούν exactly. Είναι ότι η στρατιωτική επιχείρηση έγινε, Που έγινε από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ Ήταν απολύτως εντός των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών Κατάλαβες τώρα no. Κατάλαβες γιατί είναι εικονική πραγματικότητα She... Τα σύμφωνα φιλίας που, διαγράφ... που υπογράφουνε, Me. Οι προσκυνημένοι αυτοί όλοι yeah. Διότι yeah. Ήτανε εντός των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών η στρατιωτική επιχείρηση. Εντό των ψηφισμάτων δεν ήταν το αίμα, το αθώο αίμα που χύθηκε και χύνεται καθημερινά που και που ετοιμάζεται να χυθεί και στη Συρία αλλά και αλλού. Αυτά είναι τα, αυτέ είναι οι διαφωνίες μας αγαπημένα μου φίλε. Και να σας ενημερώσουμε ότι δεν θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Θανάσι, δεν θα κάνει εκπομπή ο Αθανάσιος. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή μήπως τον έχουνε μπουζουριάσει κιόλας yeah, yeah. Έχω να τον δω Από χθες που κίνησε να πάει Να το πούμε ποιητικά yeah, yeah. Στην δικαστική yeah, yeah. Στον δικαστικών αγώναν του Απαπα yeah. τι μου κάνει ο Γερμανοτσολιάς yeah, yeah. Την έχω πάρει αλλιώς την κατάσταση yeah, yeah. Κυρία μου κυριέ μου Αυτά τα ολίγα ήταν για σήμερα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για τις παρατηρήσεις σας Και πάνω απ' όλα για τη συμμετοχή σας Ανοιχτή είμαστε σε κάθε κουβέντα που θέλετε να κάνουμε Να είσαστε πάντα πολύ καλά Όλοι για και χαρά σας Φελφέμ, Στέρεο.